Στο 27 ως 30. Προτροπέ προς τους Φιλιππισίους. 27. Μόνον φροντίζετε εντωμεταξύ να συμπεριφέρεστε και να ζείτε κατά τρόπον άξιον του Ευαγγελίου το οποίον κηρύττει τον Χριστόν. Να ζείτε ως πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών, ώστε είτε όταν έλθω και σας είδω, είτε όταν απουσιάζω και ακούσω ειδήσει για σας... Να είδω και να ακούσω ότι στέκεστε στην παράταξη των στρατιωτών του Κυρίου με ένα φρόνημα, με μία ψυχήν και συναγωνίζεστε για την πίστη του Ευαγγελίου. 28. Και στον αγώνα σας αυτόν δεν θορυβείστε και δεν πτωείστε τίποτε από τους αντιπάλους. Η ατρόμητος δε αυτή στάση σας είναι δι' αυτούς μεν ότι θα καταλήξουν στην απώλεια, αφού με όσα και αν σας κάμουν μάτια αγωνίζονται και τίποτε δεν κατορθώνουν. Διασά δε η στάση σα αυτή είναι απόδειξη σωτηρίας αιωνία. Και η απόδειξη αυτή και εσά και ει εκείνου παρέχεται από τον Θεό. 29. Είναι δε απόδειξη σωτηρίας αιωνία για εσά, διότι σα εδόθη ω χάρη όχι μόνο το να πιστεύετε ει των Ιησού Χριστών, αλλά και το να πάσχετε υπέρ του ονόματο του Χριστού. 30. Και να έχετε τον ίδιο να αγώναν με εμένα. Τέτοιον, ο οποίον είδατε εις εμέ, όταν ήλθον εις τους Φιλίππους, όπου και δάριν και φυλακίστην και διώχθην και ο οποίον ακούεται ότι έχω και τώρα που είμαι φυλακισμένος εδώ εις την Ρώμη.